Yeah hi που μου απάντησες με τη μία Ούτε τούτ δεν έκανε Τι τούτ να κάνει ξέρεις γιατί δεν έκανε Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτ τούτ Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτ τούτ Γι' αυτό έκανες τούτ τούτ σε ένα μοκόλο Και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη λούτσα Γιατί και μια μπαμιά ομπαμιά Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut. Oso echo mori mori Άκουσα χθε να δεν πίνεις καφέ, σου είπα. Σου Δεν πίνει καφέ. Ναι, με πειράζει. Πόπο, εντάξει. Τελικά είμαστε πολλοί που δεν πίνουμε καφέ, ρεσύ. Με έχουν συνέχεια για περίεργη. Ούτε συμπίνει. που βρήκα ένα που συμπάσχει μαζί μου. Να κάνουμε κίνημα. Πρέπει. Κατά καφέ. Πρέπει. Κατά καφέ, έτσι θα είναι. Κα, κατά καφέ. No brown. No brown θα γράφουμε. Όχι καφέ. Όχι, αντί καφέ, όπω η αντίμπα. Αντίκα θα το κάνουμε. Όπω είναι η αντίφα. Α, καλό θα είναι Να σου πω, δεν έχει τίποτα Καταχυρωμένο η Παπαρίζου Από το παλιό συγκρότημα Τους Αντίκ Όχι αυτό είναι Αντίκα έχουμε... Με άλλο τελεία Γιατί υπονοεί και το καφέ Αντίκα φέ Πώς έχουν μάλλον η άλλοι, άλλοι το κίνημα Κατά του Άδωνη το Αντίμα Εντάξει. Αυτό. Θα, το, θα το οργανώσουμε, κατάλαβε. Θα βάλουμε το πλαίσιο τώρα το κατάλληλο. Εντάξει, το φτιάχνουμε. Μα, μα, γεια σου, μα. Αυτό, αντί μα. Γεια σου, μα, μα. μα μαλά. Αυτό. <laughs> αυτό είναι άλλο, παραπέμπει αλλούρεση. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Tá, λοιπόν, ναι. για πε τώρα. Επειδή δεν μπαίνει δασκαλί στα τελευταία τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένα να θα διορθώνει τα ελληνικά του θήμιου. Επειδή κάνει λάθη ο θήμιο, μα έπατε παρακαλώ ε, ε, Εμπίπτει σε πολλά σφάλματα. Εμπίπτη! εμπίπτει, ε, εμπίπτει, ε, εμπίπτει ο θήμιο. Εμπίπτει, Το έχω παρατηρήσει ότι εμπίπτει. Να σου πω όμω κάτι άλλο, Εγώ θέλω να διορθώσω τα ισπανικά του που μπορώ. Κοχώνε! Καθότι... Όχι και κοχώνε, ρεσί. Η πρώτη σύπροχεια στα λαβικτόρια στι έμπρε. Διορθώνει ο θύμιο και λέει χάστα λαβικτόρια στι Τι είναι χάστα γκίνε. Το έτσι δεν ακούγεται, πε του. Δεν ακούγεται, είναι άστα Άστα, άστα, βράστα λαβικτόρια στι έμπρε. Άστα, βράστα. Αυτό. Γι' αυτό πήρα. Πηλιά. Καλό μου αγόρι, χρόνια σου πολλά. Μπάμπο. Ναι. Τι κάνεις καλέ, ευχαριστώ πολύ για καραχάς για τις ευχές. Καλά είσαι. Α, καλά. Έχεις ενημερωθεί, έχεις περάσει στον τελικό. Τι Στον τελικό είσαι λέω. Δεν άκουσα. Στον τελικό λέω, έχεις προκριθεί, εσύ και η Βασίλισσα. Ελισάβετ. Ναι. Άντε να δούμε. Εγώ, εγώ σε σένα. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, καλά να περάσεις. εσείς διακοπέ και να μου φιλήσεις το θύμιο. Ευχαρίστως, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια. Να με ξαναπάρει και μετά το καλοκαίρι. Η Ελένη Λουκά είναι από σου. Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου τα πίνω στην υγειά σου και αύριο θα ζήσω απ' την αρχή. Καλό καλοκαίρι. Καλά είσαι. Καλό καλοκαίρι. Ωραία φωνάζω ξυπνήστε. ξυπνήστε. Τι θα ξυπνήστε τώρα το καλοκαίρι. Θα το περιμένουμε το καλοκαίρι για να κοιμηθούμε λίγο. Τώρα θα ξυπνήσουμε. Όχι από Σεπτέμβρη. Όλοι στο Σύνταγμα. Φωνή λαόργησε. Το ένα... Σύνταγμα βράζει ο τόπος αγάπη, τι Θα κάνουμε εκεί καλές στο Σύνταγμα. Ελληνική επανάσταση, επανάσταση για τη δεξιά τη χώρα. Mm. Το βλέπει τώρα με το τουρκικό Αιγαίο. Άκου οι Τούρκοι διαφημίζουν το τουρκικό Αιγαίο. Ότι είναι δικό του το Αιγαίο. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Εντάξει, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του, τα το έχουμε πει αυτά. Άκου τώρα εδώ Δεν και... ακούω, καλό καλοκαίρι. Άραγε. Γεια σου, κεσί και, και τα φίλιά σου. Τα πίνω στην ηλιά σου. Μακριά σου και ένα χρόνο μου αρκεί. Ε, γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλη Μπαλουρδό. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ε, είμαι η μητέρα του Βασίλη του κα... Που τον είχατε πριν κάποιε μέρε που είχατε πήρα, πήρα, πήρα το, το δίπλωμα. Ναι, βεβαίω. Ναι, ναι. Τι, τι κάνετε, μου είπε ο Βασίλη. Ναι, ήταν έτρεχε λιγάκι. Και... Ε, τι λιγάκι έτρεχε, πήγε με 175 με όριο 120. Μιλάτε σοβαρά. Ε, το... Μιλάω σοβαρά, είναι δυνατό να μην του πάρουμε το δίπλωμα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, αν είναι 175, δεν το περίμενα. Πως Πόσο είναι... σα είπε δηλαδή, 125? Ε, ναι, το κάπου τόσο μου είπε. Παρα... Όχι, μου είπε λίγο παραπάνω το φυσιολογικό. Ε, φανταστείτε, yeah. γι' αυτό ήταν λίγο παραπάνω αυτό. Ναι, Όχι, κοιτάξτε... Σαν πήγαινε, πήγε, είχε βγάλει σπίθε από πίσω, είχε και αυτό το καγκούρικο με τα φώτα από κάτω, ε, τράβαγε διπλή γκαζιά πίσω, είχε σκάστρα. Ε. Τι να σας πω τώρα, ήταν προκλητικός ο γιο σα. Σοβαρά. Θα το, θα το συζητήσουμε μαζί του, γιατί εντάξει, έχει και ένα παιδί, εντάξει... Έχει και ένα παιδί, εντάξει. αλλά όταν έχει ένα παιδί να τα σκέφτεται αυτά. Ανοίξαμε αυτό. το παράθυρο για να του πάρουμε τα χαρτιά... Ναι. Και από μέσα βγήκε ένα ντουμάνι Τι να σας πω τώρα που είχε παιδί ο άνθρωπος Τι ντουμάνια ήταν αυτά Η κατάσταση ναι. ήταν όταν το καπνίζει ο Λουλά. Όταν καπνίζει ο Λουλάς... Τι εννοείται κουτουμάνη. Τι εννοούται. Δεν ξέρω τι κάνανε εκεί μέσα. Πάντω χασίσια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα να το κάνει. Γιατί είμαι. Ε, δεν νομίζω αυτό το πράγμα το, να το κάνει. Με εδώ για να καταλάβετε, ήταν. στον καθρέφτη δεν είχε κρεμασμένο πεύκο, είχε κρεμασμένη φούντα για να μυρίζει τα μάξι. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα να το κάνει. Μήπω. Δεν, δεν νομίζω το παιδί μου. Δεν ξέρω. Μήπω τον παρέσυρο συνοδηγό που ήταν ένα. Δεν νομίζω γιατί ξέρετε. Ε, ήταν ένα αλητήριο που... εκεί πέρα που φορούσε κυριλέ σακάκι και κοστούμι συνολικά, έτσι γράβα. Άριστο. Φαινόταν Golden Boy. Πιθανόν αυτό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Το, επειδή ξέρω. Έχουμε συζητήσει. Είμαστε μια οικογένεια πολύ συντεσταλμένη κι αυτά. Ε, δεν ήθελα θα... να προσβάλλουν την οικογένειά σα προ Θεού. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Δεν σημαίνει από καλά καλέ Οι οικογένειε που να βγουν και κακά παιδιά. Ορίστε. Είστε, να πιο ένα πιο παράδειγμα. Πιο πιθανά, ο Βασίλη. Όχι, δεν μπορώ να πω. Α. Αλλά είναι τόσο καλό. Ο άλλο, ο Άριστο. Τόσο ήσυχο. Δηλαδή δεν ούτε καν ούτε καν Γι' αυτό είναι ήσυχο από τη φούτα. Είναι σε καταστ Έχει χαλαρώσει Σε Νιρβάνα είναι Δεν το ξέρω Τέλος πάντων δεν, το, το, το, το τσίμπισε λίγο τον καζάκι Παραπάνω το τσίμπισε Τι με θέλατε εσείς Απλώ μου μας το ανάφερε και μα έδωσε το τηλέφωνο σα να, μιλ... mm. να μιλήσουμε μαζί γι' αυτό. Ψυχούλα ο Βασίλη. Και, και καλά έκανε και που, μου, μου τα λέτε αυτά. Γιατί χαίρομαι να ακούω κάτι, να συμβεί κάτι. Να προέρχομαι να προστατεύω το παιδί μα. Όσο μεγάλο και να είναι, όσο και να. Είχε, έχει και σύζυγο ο Βασίλη με το παιδάκι αυτό. Ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Όχι, όχι, είναι με τη πολύ καλή οικογένεια. Αλλά και με, πολύ αγαπημένη με τη γυναίκα του. Καλά, το του ξέρουμε και... αυτού. Ναι, γιατί είχε και ένα γκολ στο πίσω κάδισμα. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. <Ριζουν>, ναι, εγώ ποιά, σας ποιά, λέω ναι. τα ευρήματα τώρα τι βρήκαμε στο, στον τυχαίο έλεγχο τώρα έτσι τον έβιασε το ναι. ραντάρ και τώρα ανοίξαμε ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν ξέρω και άκουγε πολύ δυνατά φουρέιρα κάτι έλεγε συγκινητικά συγκινήθηκα απ' τις φούντες ήτανε δεν κατάλαβα Σεγκινηθήκα, συγκινηθήκα Περίεργα πράγματα Πε, μη, Ψηφίσει Μητσοτάκη Ε Τι να σα πω, δεν, δεν, ξέρω, δεν ξέρω τι ψηφίζει, Νομίζω, ναι. Ναι, γιατί κάπω έτσι πω τα συνδέσαμε όλα αυτά, εκεί έβγαζε μόνο και, και γιατί ο άλλο δίπλα φώναζε και Α και Ο. Τι ώρα τον πια... έγινε αυτό, Απογευματάκι ήταν. Ναι. Εντάξει, λυκαινά, λυ λυ να βγαίνω τα ρούχα μου. Λυκαινά, να σα πει. Γιατί... Και το πίσω κάτσμα, τον κογκομπό, ήταν εκτό ρούχων. <χεύξε> ναι, γιατί είναι πολύ συναισθαλμένο στο σπίτι του, στο... Το καταλαβαίνω. Σπίτι σπίτι το... Να... Το... Να... <χεύξε> δεν είχε δώσει <δόση> δικαιώματα <χεύξε> στη <σε> γειτονιά, να <χεύξε> μου πείτε. Ναι, ποτέ, Άμα δεν έδωσε δικαιώματα. Τέλος. Ποτέ, δηλαδή, ειλικρινά. Βρήκαμε Έτσι, και στο λίγο... πορπαγκάζ κάτι πράγματα. Δεν ξέρω αν σας τα έπε. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Κάτι, ό, όπλα θα τα λέγαμε. Μην μου λέτε τέτοια, με, με κροϊδεύετε τώρα. Δεν σα το Ήταν κάτι στιλιάρια εκεί πέρα που είχαν σημεία της Νέα Δημοκρατία. Μήπω, πιστεύετε, για το. Μιλάμε για το παιδί μου. Για το, ο ίδιο άνθρωπο είναι τώρα. Συγγνω, το, το Βασίλη, το... δεν είπατε. Το... Ναι, βέβαια, αυτό ο ίδιο είναι. Μήπως ήταν του αλουνού παιδιού και τα κουβάλα για ο σα, πάντω το αυτοκίνητο ήταν του γιου σα. Καταλαβαίνετε ποιο τα χρεώνεται. Είχε και μια συλλογή από πεταλούδε πίσω, όχι αυτή που νομίζετε. Ειλικρινά, ειλικρινά σα λέω, πέστε από τα σύννεφα, γιατί δεν το πιστεύω από τα πράγματα που μου λέτε. Και εμεί, και εμεί ένα τεράστιο σύννεφο είδαμε όταν ανοίξαμε το παράθυρο, πέσαμε και εμεί κάτω από τα σύννεφα. Τι να σα πω τώρα, εσεί προφανώ με πήρατε για κάποια επίοικια τώρα, έτσι. Γιατί σα πήρα, επειδή ήθελα να, να μιλήσω για το παιδί μου. Κοιτάξτε να, να δείτε, είναι... και εγώ αστυνομικό είναι... είμαι και εγώ μέλο τη Νέα Δημοκρατία είμαι όπω φαντάζεστε. Αλλά ό,τι και να κάνω, δηλαδή ο άνθρωπο είχε μέσα πολλά ευρήματα. Τι να κάναμε άλλο. Δηλαδή κρύψαμε και εμεί όσα μπορούσαμε. Τι σημαίε τι πήραμε, τι βάλαμε στο περιπολικό. Δικαιολογούνται και από εμά, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή η ταχύτητα ήταν ταχύτητα. Η ταχύτητα ήταν που τον έκαψε. Τα όλα εντάξει κάπω τα κουκουλώσαμε. Κάτι ναρκωτικέ ουσίε. Τέλο πάντων έχουμε και εμεί τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Η ταχύτητα όμω είναι που έβγα. Το Κοιτάξτε, Μένα αυτά που μου λέτε με έχω σοκαριστεί και, και χαίρομαι που τα άκουσα για να, προστα... να μιλήσουμε με τα παιδιά. Με, το, με τον άντρα μου μαζί. Με τον με... άντρα σα και εγώ νομίζω να κάνετε φυσικά. και με τον Βασίλη μια κουβέντα. Φυσικά, λίγο μόνο. να του πείτε, Βασίλη, θέλω να μιλήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε φυσικά, κάποια φυσικά, πράγματα. Φυσικά, ε, θα του χωρίς... κομπούν τα πόδια. Ε, φυσικά, αυτό το πράγμα εγώ ξέρω. Πως, ε, ο ο Βασίλη δεν φεύγει Αυτό μόνο που κάνει. Α, μήπω τα όπλα ήταν από το Ζιουζίτσου, γιατί είχε και κάτι τσάκι τσακ, πώ το λέγανε αυτά τα. που είχε ο Μικελάτζελο. Που πηγαίνει. Ναμ τσακ, πως λέγονται. Αυτό είναι. Το άθλημά του είναι αυτό. Πηγαίνει, κάνει γύρω στο Ναι, Από αλλά δεν πάει ο αθλητισμός τίποτα. με τη φούτα, δεν πάει μαζί τώρα, συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να επεμβαίνω στα οικογένεια σα. αλλά... Όχι, δεν επεμβαίνετε, χαίρομαι που μου λέτε... Είδα το παιδί αθλητικό βέβαια, εμένα μου άρεσε όρεο ωραίο παιδί, κρίμα που είναι παντρεμένος, αλλά τέλος πάντων, ε, δεν μπορώ να... Όλα μαζί δεν συνάδουνε, εκεί ταχύτητα, τι την ήθελε, καλά όλα τα άλλα. Που μιλάτε στην Παλίνη, στη λεωφόρο Μαραθόνο. Ορίστε, είπα εγώ για Παλίνη. Αυτό μα είπε Παλίνη. Ναι, εκεί πάνω, στο μεγάλο, το δω, στο κεντρικό ήταν, εκεί έτρεχε. Δε και, δε δε δε δε και δεν είναι και δρόμο τώρα για μεγάλη ταχύτητα. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Κάντε μια κουβέντα πρώτη εσεί. Και άμα ουσιακό είναι ουσιακό. να ξαναμιλήσουμε, θα σκεφτώ και εγώ τι μπορώ να κάνω. Άμα, μου φαίνεται καλό παιδί με αυτά που μου λέτε. Άμα είναι καλό παιδί. Ειλικρινά, να σα πω κάτι. Χαίρομαι, εγώ Απλά οι οικογενειάρχε που τα κάνουν όλα, βλέπετε. Ναι, ναι. Έχω τρία παιδιά μου ούτε. Δηλαδή δεν καπνίζει, δεν κάνει. Τίποτα, είναι, είναι πολύ ήρεμος είμαστε γενικά πολύ ήρεμοι Τέλο τέλος πάντων μπορούμε ε, λίγο να το, το πιστεύω, θα, θα πιστεύω, δούμε πιστεύω, τι μπορούμε, να, μπορούμε να κάνουμε πάντως αυτά που μου λέτε χαίρομαι που μου τα λέτε γιατί πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε μεγάλη κουβέντα χωρίς τη γυναίκα του φυσικά εγώ ο μου και ο ίδιος ε βέβαια τώρα η γυναίκα ε, τη δουλειά έχει χαίρομαι που τα άκουσα δεν, θα, δεν, δεν λέω Αλλά Οι γυναίκε είναι εντεκόρτα, έλα τώρα, εντάξει. Κατάλαβα. Να σα πω λίγο, έχετε να μου δώσετε και ένα λογαριασμό τραπέζι. Τι λογαριασμό τραπέζι θα σα δώσω. Το iban, το iban. Για πιο πράγματα. Τώρα, μήπω μου βάλει τα λεφτά και εγώ σα τα επιστρέψω. Μα έχει πληρώσει, λέει. Για αυτό λέω επι... σα επιστρέψω τα λεφτά. Ε, μπορώ να σα δώσω, να μιλήσουμε μαζί πάλι, να μιλήσω να δω τη λεφτά και μάλλον. Θα θέλω να μου δώσετε τον αριθμό τραπέζη. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι, δεν θέλω να του δώσω τα λεφτά πίσω. Αν θέλετε να βάλετε τα λεφτά σε εμά, ναι, Θέλω να α, α, πω πω... Θα τα λεφτά Θα τα δώσω σε εσά τα λεφτά αλλά θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ε, Φυσικά, φυσικά <συστά> και ο πεθερός μου και αυτά Δεν ξέρω, ξέρετε την οικογένειά μου Ξέρετε την το οικογένεια του πεθερού μου ε, Κατάλαβα, γιατί... πάνω κάτω κατάλαβα Ναι, γιατί μας είπε πω ξέρετε παππού και ο πεθερός μου δηλαδή και αυτά και... Δεν δε, δε, δε ξέρω ε, Ο πεθερός σα γιατί, ποιο είναι ο πεθερός σα. Κι αυτός. Ο Βασίλη λέγεται και αυτό. Απλώ μα είπε ο γιο μου πώ γνωρίζετε το παππού Έχω ακούσει κάποια. Το ξέρω από το κόμμα τώρα, μην νομίζετε. Τέλο yeah. yeah. πάντων, yeah. σημασία έχει yeah. να πει στο yeah. ψηφαλάκι yeah. θα τη yeah. yeah. την κλίση yeah. δεν, θέλω, δεν θέλω να του πείτε πώ τα λεφτά τα παρυπή, Όχι, yeah. όχι. Yeah. Θα, yeah. θα yeah. τα yeah. δώσω εσά χωρί να το πω. Κατάλαβα, θα βγάλετε κιόλα. Όχι, δεν είναι για τα βγάλω. θέλω να μου δώσετε και το Λέβαια, όνομα χρήστη αξιούν, θα μπορούσα να ξαναπάρτε να καθέλα να κάνω μια συζήτηση με το παιδί όλα κάντε μια και συζήτηση και πάτε με αύριο ίδια ώρα να είστε καλά ναι γεια σας σε δεν πειράζει τώρα άνθρωποι είμαστε ναι γεια σας